Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας. Είμαι ο Μάιου Μπουκλάβερ και είμαι στο μικρόφωνο του σταθμού για την πρώτη εκπομπή «Εξ Libris με θέμα το βιβλίο και την αναγνώση. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τη διεύθυνση του σταθμού που μου εμπιστεύτηκε αυτή την ώρα για την εκπομπή καθώς και τους πολλούς φίλους που με βοήθησαν για να υλοποιηθεί. Αυτή με τη πώ μπορούσε να μείνει τη πάνω τη Σάρα πάτησε το συγκεκριμένο στα δικά μα βιβλία μα. Να ξεκινήσουμε λίγο από τον τίτλο τη εκπομπή, εξ μια έκφραση και όπως πολλές λατινικές εκφράσεις τη χρησιμοποιούμε και στη γλώσσα μας σε κάποια επόμενη εκπομπή θα κάνουμε και αφιέρωμα σε όλες αυτές τις λατινικές εκφράσεις κατά λέξη ex libris σημαίνει από τα βιβλία και κατά από τη βιβλιοθήκη και συνήθως συνοδεύεται από το όνομα του ιδιοκτήτη του βιβλίου στα ελληνικά θα την αποδίδουμε με τον όρο βιβλιώσιμου. Ε, την έχω βρει και αλλού ε, σαν ιδιώσιμο, αλλά ε, το πιο σωστό πιστεύω είναι το βιβλιοσιμό. Τα εξ ξεκίνησαν από αρχαιότερων χρόνων. Το αρχαιότερο εξ που βρέθηκε ήταν στη βιβλιοθήκη ενός φάραο της Αιγύπτου ε, περίπου 1400 χρόνια π.Χ. Και για να συνεχίσουμε λοιπόν με τα εξ Παλαιότερο ήταν βασικό να ξέρουμε σε ποιον ανήκει ένα βιβλίο, γιατί μην ξεχνάτε ότι πριν την εμφάνιση της τυπογραφίας ήταν εξαιρετικά σπάνια και πολύ τιμα έλεγα τα βιβλία. Έτσι ήταν βασικό να είναι σεσημασμένος ο ιδιοκτήτης της. Όχι ότι αυτό σταματούσε βέβαια τους κλέφτες και καταλογεί σε αλλά όπως και να το κάνουμε η εφεύρεση τη τυπογραφία η πιο σωστά η η διάδοση τη ένα σημείο και μετά κατέστησε το βιβλίο από είδο πολυτελεία σε είδο ευρίας κατανάλωση. Αυτό άλλαξε την αρχική λειτουργία του Εξλίμπριτ, καθώς πια δεν ήταν τόσο απρόσιτο τόσο, ή τόσο ακριβό το βιβλίο ώστε να είναι απολύτως απαραίτητο ε, το βιβλιόσιμο. Βέβαια και σήμερα πάρα πολλοί κόσμος από ό,τι γνωρίζω έχει τη συνήθεια όταν αγοράσει κάποιο βιβλίο για τη βιβλιοθήκη του να γράφει στο εσόφιλο το όνομά του, την ημερομηνία του ή ακόμα και κάποια άλλα στοιχεία για το βιβλίο του η βιβλιοθήκης. Πάντοτε, ε, οι οργανωμένε βιβλιοθήκες έχουν βιβλίωσημα... Ε, που δείχνουν τόσο από ποια βιβλιοθήκη προέρχεται, αλλά εκεί εξυπηρετούν κυρίω την καταλογόγραφηση, θα λέγαμε. Δηλαδή, την ταξινόμηση του βιβλίου μέσα στη βιβλιοθήκη. Είναι πιο χρηστικός ο χαρακτήρας των εξλίμπρι εκεί πέρα. Ε, ενώ τα εξλίμπρι που χρησιμοποιούνται τη σήμερα ημέρα, έχουν περισσότερο διακοσμητικό θα λέγαμε, χαρακτήρα με ζευτεί και κόσμος σιγά σιγά, καλησπέρα σε όλους και στους φίλους που είναι εδώ στο chat και στους φίλους που μας ακούνε από τον εξώστη όπως λέμε εδώ πέρα αλλά και στους επισκέπτες του σταθμού μην τρέπεστε παιδιά, γραφτείτε είναι πολύ ωραίο το site μας να συμμετέχετε και εσείς στις συζητήσεις για να συνεχίσουμε λοιπόν με τα exlibris δεν ξέρω αν έχετε δει exlibris ε, συνήθως στη σήμερα μήνυνη ημέρα εμφανίζονται ως μικρά χαρακτικά περίπου 10 εκατοστά ή και λίγο μικρότερα, τα οποία βρίσκονται στο εσόφιλο του βιβλίου και τα οποία έχουν τα στοιχεία ή το ονοματεπώνυμα του ίδιου οκτήτη της πιο πολλές φορές φαμος βέβαια έχουν κάποιο όμορφο διακοσμητικό θέμα. Και εδώ που είναι, είναι που η εξέλιξη της τυπογραφίας έδωσε όθηση σε αυτή. Ε, θα έλεγα ότι έδωσε μια νότα τέχνης στη λειτουργία και τη χρήση των ex ε, Η χαρακτική έδωσε τη δυνατότητα να παράγεται ένας μεγάλος αριθμός αντιτύπων και τα οποία μπορούσε να είναι και αυτά μικρά, έργα τέχνης ε, σε αντίθεση με τους προηγούμενους αιώνες που έπρεπε να το ζωγραφίσεις ή να το γράψεις ένα ένα το καθένα από αυτά τα βιβλοιώσιμα τώρα πλέον μπορούσαν να παραχθούν μαζικά και όσοι συχνάζετε στα βιβλιοπωλεία, στα ενήμερα τουλάχιστον βιβλιοπωλεία σίγουρα θα έχει πάρει το μάτι σας ε, κάποια μικρά αυτοκόλλητα που συνήθως έτσι τα γράφουν και οι που τα εξ λίμπρις με διάφορα μοτίβα ή ακόμα κάποιο τη σήμερα ημέρα που γνωρίζει λίγο από γραφιστική ή από υπολογιστές μπορεί άνετα να βρει μια ομορφια εικόνα να την έχει στον υπολογιστή του και να τη φτιάξει σε ένα αυτοκόλλητο και να το κολλάει ε, στα βιβλία του ε, περισσότερο λοιπόν τη σήμερα ημέρα τα έχουμε για διακοσμητικούς λόγους τα βιβλία και λιγότερο για να πιστοποιήσουμε την ε, κατοχή τους ε, υπάρχουν ε, ξέρεις, να εδώ και άνθρωποι που ε, συλλέγουνε αυτά τα βιβλοιώσιμα δηλαδή η συλλογή τους που βιβλοιώσιμα είναι μεγαλύτερη θα λέμε από τη συλλογή τους σε βιβλία και πραγματικά μια μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο θα σας καταπλήξει θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά και πάρα πολύ όμορφα από αυτά τα μικρά βιβλοιώσιμα ε, βέβαια οι ευγενείς να το πούμε έτσι οι αριστοκράτες συνήθως έχουν τα εεραλωδικά τους, τα εικόσιμα, ε, τα οποία χρησιμοποιούν ταυτόχρονα και ως ε, βιβλιώσημα ε, και πολλές φορές εκεί πέρα το εικόσιμο μπαίνει και στο εξώφυλλο του βιβλίου, ειδικά όταν ε, είναι το υπανώδετο το, το βιβλίο και προορίζεται να κοσμήσει μια μεγάλη βιβλιοθήκη ή μια μεγάλη συλλογή, ε, τότε γίνεται ειδική βιβλιοδεσία, έτσι. Εδώ το με το εξώφυλλο από το βιβλιοπολείο και στην οποία υπάρχει και το οικόσημο και ό,τι άλλο θέλει ο ιδιοκτήτης. Μακάρι και εμείς να είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Αγαπημένο είναι έτσι πιστεύω το αναγνωρίζεις το κομμάτι, είναι από ότι ο, ο φιλμ ή η, η αποστολή, συγγνώμη, η αιρεαποστολή, ναι. Ε, για να περάσουμε τώρα σε ένα βασικό ερώτημα, που θα, με αυτό θα πρέπει να έχω ξεκινήσει την εκπομπή. Διαβάζουμε... Mm, δεν περιμένουμε να μην ποντήσετε βέβαια εσείς. Αλλά σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει, διαβα... έχουμε μια περίεργη σχέση με το βιβλίο. Δεν μπορεί να πει κανείς με απόλυτη βεβαιότητα αν διαβάζουμε δεν διαβάζουμε. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια υπάρχει η αίσθηση ότι διαβάζουμε περισσότερο. Πάντως γενικά πολύ καλή σχέση με το βιβλίο δεν την έχουμε για να πούμε την αλήθεια. Και αυτό το λένε τα στοιχεία. Ε, αν ξεκινήσουμε ε, από τα στοιχεία που μας δίνει το ΕΚΕΒΗ, καταρχάς να πούμε πώς πρέγεψαν αυτά τα στοιχεία. Ε, το ΕΚΕΒΗ, σε συνεργασία με εταιρίες προφανώς κάνει έκανε μάλλον κάθε πέντε χρόνια μια έρευνα. Ε, μια πανελλήνια έρευνα για την αναγνωστική συμπεριφορά και... Με, η οποία από την έχω δει είναι διεθέσιμη βέβαια αυτές οι έρευνες στη Συνήλειας του ΚΕΒΗ έχει γίνει μια αρκετά επιστημονική και σοβαρή δουλειά δεν είναι σαν τις έρευνες που βλέπουμε κατά κόρον στις διάφορες εφημερίδες, εκπομπές κλπ. Κλ. είναι μια σοβαρή επιστημονική έρευνα ε, η πρώτη για την ιστορία γίνει το 1999 η δεύτερη μετά από πέντε χρόνια περίπου το, το 2004 και η τρίτη γίνει το 2010 κανονικά το 2015 θα έπρεπε να γίνει η επόμενη αλλά πολύ φοβάμαι ότι η τύχη του Εκεβή μέχρι τότε θα είναι άγνωστη και θα δούμε, θα δούμε. μακάρι μακά να συνεχιστεί γιατί ε, πραγματικά εγώ τέτοιε έρευνες σας βρίσκω πολύτιμα εργαλεία τη στιγμή που θέλουμε να λέμε ότι έχουμε πολιτική βιβλίο και ότι θέλουμε να είμαστε ε, ένα προηγμένο να το πω έτσι ας το πούμε και έτσι ένα προηγμένο κράτος για να δούμε λοιπόν ε, τα στοιχεία που προκύπτουν για το 2010 είναι ότι το 43% από όσο μετήκαν στην έρευνα είχαν διαβάσει τουλάχιστον ένα βιβλίο καλό αυτό θα μου πείτε το κακό είναι ότι το 57% δεν διάβασε κανένα βιβλίο καλό ε Λοιπόν, και από όσου διαβάζουνε, για να δούμε λίγο τι διαβάζουν. Ε, τη, στην τελευταία έρευνα, όσοι διαδ... από όσου έχουν διαβάσει βιβλίο, το 17% διάβασε μόνο για τις σπουδέ τους, για το επάγγελμά τους ή για τη τέχνη τους. Στην ουσία δηλαδή διάβασαν τα υποχρεωτικά, θα έλεγα κι εγώ, και δεν διάβασαν λογοτεχνία. Η μεγάλη πλειοψηφία των αναγνωστών, το 34%, διάβασε από ένα έως ενέα βιβλία για το χρόνο συζητάμε τώρα έτσι όχι για το μήνα έβασαν εννέα βιβλία μέσα στο 2010 που είναι τα τελευταία στοιχεία οι πιο φανάτικοι να το πω έτσι αναγνώστες παρέμειναν σταθεροί από το 1999 μέχρι το αυτή την ε, δεκαετία 15 ε, ετία συγνώμη έμειναν σταθεροί γύρω στο 6,5 με και αυτοί που διάβασαν από 25 βιβλία και πάνω είναι μια πολύ πολύ μικρή μειοψηφία του 1,5 περίπου τις 100. Αυτά είμαστε λοιπόν, ε, αυτά είναι τα πρώτα νούμερα που έχουμε για την ανάγνωση. Για πάμε σε ένα τραγουδάκι και να δούμε πως συγκρινόμαστε με, τις, ε, με κάποιες άλλες χώρες. Από την όπερα Γιάννης Κίκη του Γουτζιακού Μπουτσίνη Το Μιο Μπαμπίνο Κάρο Ξέξα να πω προηγουμένως ότι ο, ο μέσο μα όρος είναι στα 6 βιβλία το χρόνο Δεν είναι και άσχημα θα λέγαμε ε, Βέβαια αν πάμε σε άλλε χώρε στη Γαλλία α πούμε έχουν, ε, Ο μέσο ορό του είναι στα 11 βιβλία το χρόνο Στη Νότια Αφρική 13 βιβλία το χρόνο στον Καναδά 20 βιβλία το χρόνο Στι Ηνωμένε Πολιτείε, για ακούστε, αυτό έχει ενδιαφέρον. Στι Ηνωμένε Πολιτείε πλέον διαχωρίζουν, όχι πλέον, έχουν εδώ και πάνω από πέντε χρόνια που διαχωρίζουν τη στατιστικά του σε όσου διαβάζουν ηλεκτρονικά βιβλία και σε όσου διαβάζουν παραδοσιακά βιβλία. Για τα ηλεκτρονικά βιβλία, βέβαια, θα κάνουμε αφιέρωμα σε μία από τι επόμενε εκπομπέ μα. Λοιπόν, στι Ηνωμένε Πολιτείε βγήκαν το εξή, ότι. Ότι όσοι διαβάζουν παραδοσιακά τυπ, κτυπωμένα βιβλία, δηλαδή στο χαρτί διαβάζουν κατά μέσο όρο 15 βιβλία το χρόνο. Ενώ όσοι έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία διαβάζουν 24 βιβλία το χρόνο. Βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι και το καλό παράδειγμα προς μίμηση, γιατί εκεί πέρα το 50% του πληθυσμού μόνο διαβάζει. Το υπόλοιπο 50% δεν ανοίγει ούτε ένα βιβλίο το χρόνο. Βέβαια. Υπάρχουν και, είπαμε, και άλλες χώρε που διαβάζουν πολύ περισσότερο. Τώρα, γιατί όμως ε, υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες. Από την έρευνα λοιπόν αυτή του Εθνικού Κεντροβλίου η πιο δημοφιλής να πούμε, η πλειοψουσία είπε ότι διαβάζει, δεν διαβάζει γιατί δεν έχει χρόνο. Το 39, το, ναι σχέδιο 40% ότι δεν έχουν χρόνο να διαβάσουν και σαν θα ήταν, από μόνο το εντάξει θα ήταν κατανοητό αυτό, δεν έχουν χρόνο, πραγματικά όλοι πιεζόμαστε. δεν είμαστε ε, ειδικά όσοι έχουν την τύχη, πλέον γιατί τύχη είναι να εργάζεσαι, ε, δεν έχουν την πολυτέλεια πολλές φορές να διαβάζουν ε, βιβλία. Όπως και να το κάνουμε το διάβασμα σε αντίθεση με άλλες μορφές διασκέδασης απαιτεί μια συγκέντρωση, μια πιο μεγάλη αφοσίωση θα λέγαμε του αναγνώστη ενώ η τηλεόραση, η ραδιοφωνο η μουσική είναι πιο ε, χαλαρές θα λέγαμε μορφές διασκέδασης ε, δεν προϋποθέτουν τόσο τη συμμετοχή του αναγνώστη, αν και είναι κακό αυτό καλό θα είναι ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με αγάπη και να συμμετέχουμε. Τέλος, από μόνη τη έλλειψη χρόνου δεν λέει πολλά και δεν θα έλεγε πολλά αν το δεύτερο ε, υψηλότερο ποσοστό ήταν η απάντηση δεν μου αρέσει το διάβασμα, Παύλα, το βαριέμαι. Ήταν 30%. 30% λοιπόν δεν του αρέσει το διάβασμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι οι υπόλοιποι λόγοι είναι σημαίνει πολύ χαμηλά ποσοστά Α πούμε 1% έχει πρόβλημα με τα μάτια 2% συνήθεια κλπ. κλπ. Αλλά με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό το 30% που λέει ότι δεν μου αρέσει το διάβασμα και το βαριέται. Λντάζομαι άμεσα να το κομμάτι αυτό. Πότε διαβάζουμε. Σύμφωνα λοιπόν με τις απαντήσεις εδώ πέρα σε αυτή την έρευνα διαβάζουμε κατά μεγάλη πλειοψηφία στη διάρκεια των δικοπών Αναμενόμενο. Αλλά ε, εκείνο που είναι καλό θα λέγαμε βλέπουμε ότι και στον υπόλοιπο χρόνο είναι μοιρασμένα τα ποσοστά και μάλιστα ο μέσος όρος ε, ημερήσιας αναγνώσης των βιβλίων είναι 52 λεπτά. Περίπου μία ώρα. Ενώ υπάρχει ένα σημαντικό προστό που αφιερώνει μία με δύο ώρε την εβδομάδα. Αυτό με τι ώρε μα κατατατάσει θα λέγαμε στο μέσο όρο του χρόνου και σε άλλε χώρε περίπου τόσο αφιερώνουν δηλαδή παραδείγματα. στην Γερμανία αφιερώνουν περίπου έξι ώρε την εβδομάδα, περίπου μια ώρα την ημέρα και αυτή. Το ίδιο και στην Ισπανία ή στην Αργεντινή ή στην Αυστραλία. Εδώ υπάρχει μια περίεργη Περίπου 11 ώρες την εβδομάδα αφιερώνουν στο διάβασμα τώρα εντάξει. Αυτό ίσως οφείλεται και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κουλτούρας δεν μπορούμε να ξερούμε. Αλλά τουλάχιστον για τους Ευρωπαίους που έχουμε παρόμοιο τρόπο ζωής μπορούμε να είμαστε πιο σίγουροι και σχεδόν 7 ώρες στη Γαλλία όπως είπαμε, 7 ώρες στη Σουηδία και οι Ρώσοι το ίδιο έτσι ε, επομένως ε, είναι καλό το ότι όσοι διαβάζουν μπορούν και βρίσκουν ε, χρόνο να διαβάζουν και μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας Παρά πολύ Χρεώσεις. Εδώ έγινε και ένα σχόλιο και στο chat όσον αφορά το κόστος. Ναι, το κόστος των βιβλίων είναι μια απονεμένη ιστορία στην Ελλάδα από πολλές απόψεις. Ε, σύμφωνα με δε, πάλι τα στοιχεία που έχουμε εδώ πέρα, η τιμή των βιβλίων ε, από το 2001 μέχρι, και το 2010, ε, μέχρι το 2010 θα λέγαμε αυξανόταν σταθερά. Δηλαδή... Ακόμα και εν μέσω της, ε, εν μέσω. Στην αρχή τη κρίση αυξανόταν, το 2011 είχε μια μικρή πτώση και αν κρίνω από αυτά που, γίν, που βλέπω στο βιβλίο κάτι πάει να γίνει. Αλλά όχι πολλά πράγματα. Ε, και τώρα εδώ πέρα είναι μια μεγάλη συζήτηση και γίνεται σε πολλά φόρουμ. Ε, το θέμα με την ενιαία τιμή του βιβλίου αν το έχετε δει. Υπάρχει μια νομοθεσία στη χώρα μα δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα, γιατί μέσα στο πακέτο που συζητάνε τώρα για τι διαρθρωτικέ αλλαγέ κλπ. Κλ. θα πρέπει να καταργηθεί υπάρχει η ενιαία τιμή του βιβλίου. Τι είναι αυτό, ε, υπήρχε μια νομοθεσία που λέει ότι ένα βιβλίο για δύο χρόνια αφότου εκδοθεί απαγορεύεται να πουλείται, να πουλείται σε τιμή ε, χαμηλότερη, να υπάρχει έκδοση δηλαδή μεγαλύτερη από 10% περίπου αν θυμάμαι καλά σε σχέση με την τιμή που δίνει και καθορίζει yeah. εκδότες. Αυτό. Υποτίθεται ότι έγινε κυρίω για το λόγο τη προστασία των μικρών βιβλιοπολίων από τι αλυσίδε που έχουν καλύτερη πραγματευτική ικανότητα. Επίση και κάποια άλλα για να προστατεύσει και τα, πιο, τα λιγότερο δημοφιλή, θα λέγαμε, τα πιο δύσκολα να πουληθούν βιβλία. Και υπάρχει τέλο μια μεγάλη και σοβαρή συζήτηση. Δεν μπορώ να μπω στι τεχνικέ λεπτομέρειε, δυστυχώ ή ευτυχώ δεν δουλεύω στη βιομηχανία του βιβλίου για να έχω Θέση για να έχω τόσο καλή γνώση των πραγμάτων ε, σαν απλώς αναγνώστες εγώ μπορώ να πω το εξής ότι το βιβλίο κάποια στιγμή έχει καταντήσει πολύ ακριβό για μένα ε, δηλαδή μέχρι, ακόμα και τώρα δηλαδή ε, πέρυσι πρόπραση έβλεπα βιβλία Ελληνικά βιβλία, ελληνική λογοτεχνία, τα οποία αποτιμούνταν 22 και 20 ευρώ. Ε, σήμερα νούμερο 22 και 20 ευρώ για ένα βιβλίο το οποίο, ε, χωρί να θέλω να θέξω κανένα συγγραφέα, για ένα bestseller ε, ελαφρού περιεχομένου, ε, δεν είναι, δεν είναι. Δεν είναι κάποιο ριστούργημα τη παγκόσμια λογοτεχνία σε προσεγμένο δέσιμο ή οτιδήποτε που θα αυτό. Είναι ένα απλό βλίο που θα κάνει μια επιτυχία, δύο επιτυχίε ίσω και μετά ε, δεν ξέρω και αν θα το θυμόμαστε κιόλα. Ε, και πάλι το λέω δεν θέλω να θέξω κανέναν αλλά α, αυτή είναι πραγματικότητα Έχουν φτάσει λοιπόν τη μέση του βιβλίου να είναι ε, δυσθεώρητες και κρατήθηκαν ε, ε, θυμάμαι και, και πρόπριστο το 12 το 13 ακριβά βιβλία τώρα τον τελευταίο χρόνο έχω δει έχουν αυξηθεί και τα μπαζάρ βιβλίου και οι ίδιοι εκδοτέ κάνουν μπαζάρ που διαθέτουν βιβλία τους σε χαμηλές τιμές όχι τα πιο καινούργια βέβαια έτσι είπαμε και υπάρχει τιμή. Ε, αλλά βλέπω και συνέχεια ειδικέ προσφορές και από βιβλιοπωλεία και από εκδόσεις και από εκδοτικού οίκου που προσπαθούν να ε, κάνουν κάτι. Ε, εκείνο που θα έλεγα εγώ σαν αναγνώστη είναι το εξή: Είναι ένα πρόβλημα το κόστος του βιβλίου. Και τι σημαίνει εμένα, είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Είμαστε και χώρα που δεν είμαστε από τι μεγάλε δυνάμει στην ανάγνωση, όπω και να το κάνουμε. Ε, όταν το τιμολογεί διπλό τι θα κάνει και ο Δεν θα διαβάσει, έτσι δεν είναι, νομίζω ότι ε, αυτό είναι το φυσιολογικό και λέω διπλό, ε, ε, διπλό σε σχέση το λέω με τα βιβλία της ξένης λογοτεχνίας υπάρχει του στο ο οποίο ε, μπαίνει σε ξενόγλωσσα site ε, και το πολύ γνωστό ε, site με βιβλία και σε άλλα λιγότερο γνωστά βλέπει ότι αντίστοιχα λογοτεχνικά βιβλία ακούγονται ε, όταν είναι καινούργια και βγαίνουν στα λεγόμενα σκληρόδετα που λέμε εμεί, δηλαδή με σκληρό, ωραίο, εξώφυλο, μεγάλη έκδοση, κάνουν περίπου 20 το πολύ πολύ να κάνουν 25 ευρώ, κάποια πολύ μεγάλα, πολύ διαφημισμένα. Όσο δηλαδή κάνει ένα απλό χαρτόδετο εδώ στην Ελλάδα. Και μάλιστα μετά που όταν βγει το λεγόμενο χαρτόδετο, το, το paperback που λένε, το paperback, Σπανίως θα το βρείτε πάνω από 8 ευρώ αρχική τιμή. Και μάλιστα όταν περάσει και ένας ή δύο χρόνια, μετά με 5-6 ευρώ μπορείτε να το βρείτε ωραιότατα. Και δεν νομίζουμε να το βρείτε μεταχειρισμένο, εννοούμε ότι θα το έχετε κατά καινούριο από τον εκδότη του... Αυτό ήταν το ντουέτο των Λουλουδιών από την Όβαρα Λακμέ ε, πάντως για να μην Γκρινιά, να μιλάμε ότι γκρινιάζουμε πολύ. Κατά τη διάρκεια αυτή τη μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο μαζεύοντα στοιχεία για την εκπομπή, διαπίστωσα ότι και σε χώρε βιβλιοφιλικά, να το πούμε έτσι, προηγμένε, υπάρχουν τα ίδια γκρινιά, τα ίδια παράπονα. Δηλαδή και στην Αγγλία και πολύ περισσότερο στην Αμερική, σε πολλά site βρίσκω κινδυνολογίε, παράπονα ότι δεν διαβάζουν αρκετά όσο θα έπρεπε η νέα γενιά κλπ. Και είναι ένα παγκόσμιο θα λέγαμε φαινόμενο εντάξει λογικό είναι ε, σαφώς οι παλαιότερε γενιές διάβαζαν πολύ περισσότερο με την έννοια ότι ήταν λιγότερα τα παιδιά ενδιαφέροντος που μπορούσαν να έχουν το διάβασμα ήταν από τους λίγους τρόπους που μπορούσαν να έρθει σε επαφή με άλλες κουλτούρες να ακούσεις νέες αντιλήψεις, άλες απόψεις, έτσι, ενώ τώρα έχουμε μία πληθώρα τρόπων να έρθουμε σε επαφή ε, με άλλους ανθρώπους. Τώρα για να συνεχίσουμε λίγο με το θέμα του κόστους του βιβλίου, εμάς σαν χώρα μας επηρεάζει δυσανάλογα το κόστος του βιβλίου, γιατί, γιατί στην Ελλάδα διαβάζω, σημαίνει πρωτίστως το εξής... Αγοράζω, πηγαίνω στο βιβλιοπωλείο αγοράζω ένα βιβλίο και το διαβάζω. Ή, εν πάση περιπτώσει, μου το κάνουν ε, ε, δώρο. Και μάλιστα, αυτό το ποσοστό με τις έρευνες είναι γύρω στο 70%. 70% τα βιβλία μας τα αγοράζουμε οι ίδιοι. Μόλις ένα 20% δανειζόμαστε από φίλους και συγγενείς και μόλις ένα 3-5% δανείζεται από βιβλιοθήκες αντίστροφα τώρα στο εξωτερικό είναι τελείως αντεστραμένοι όροι δηλαδή εκεί το διαβάζω σημαίνει ότι το δανείζομαι από τη βιβλιοθήκη το του Δήμου το μου, του Πανεπιστημίου μου, του σχολείου μου, οπουδήποτε έχουν πρόσβαση. Το διαβάζω και εκεί πέρα αγοράζουν κάποια βιβλία που τους αρέσουν πάρα πολύ, κάποια κλασικά βιβλία που θεωρούν ότι πρέπει να τα έχουν στη βιβλιοθήκη τους. Ενώ εδώ πέρα διαβάζω σημαίνει ε, αγοράζω. Έτσι. Επομένως ε, υπάρχει και αυτή η διαφορά. Είναι πιο μεγάλο το οικονομικό κόστος για μας σε σχέση με ε, κάποιους φίλους στο, στο εξωτερικό. Τώρα, ε, από πού αγοράζουμε βιβλία ε, παρά τις κινδυνολογίες κλπ. Ε, τουλάχιστον μέχρι το 2010 που τελειώνουν τα τελευταία στοιχεία σε ποσοστό περίπου 70% αγοράζαμε από βιβλιοπολία; Ακότα να λέμε εννοούμε τα κλασικά, μικρά, ε, ανεξάρτητα βιβλιοπολία, όχι αυτά των αναλυσίδων. Ένα σεβαστό ποσοστό ε, του 40% αγοράζει από τα μεγάλα βιβλιοπολία και τις αλυσίδε και ακολουθούν όλε οι ε, υπόλοιπε ε, κατηγορίες σαν πηγέ προμήθειας των ε, βιβλίων. Ε, και τώρα είναι, αυτό είναι από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιείται τώρα που συζητούν για την ενιαία τιμή του βιβλίου και λοιπά, ότι να ορίστε έχει προστατεύσει τα μικρά βιβλιοπολία και λοιπά και λοιπά. Για να το, δεν ξέρω. Και ε, δεν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα όσον αφορά αυτά, γιατί αν δεν ξέρει, αν δεν έφτασε στην αλυσίδα και ξέρει όλο το κόστο παραγωγή, διακίνηση κλπ. των βιβλίων, Δύσκολο μπορεί να εκφέρει ε, άποψη. Εγώ πάντως θα συνεχίσω να το λέω ότι είναι ακριβό το βιβλίο, το ελληνικό βιβλίο είναι ακριβό, ε, και πρέπει όλοι όσοι εμπλέκονται εκεί πέρα πρέπει να το δουνε Τώρα, η σχέση μας με τις βιβλιοθήκες. Η σχέση μας με βιβλιοθήκες είναι κακή. Δεν πηγαίνουμε στις βιβλιοθήκες. 80% δεν πηγαίνει στις βιβλιοθήκες. Μόνο ένα 20% πηγαίνει στις βιβλιοθήκες και φυσικά με κύριο σκοπό το ε, δανεισμό των βιβλίων. Θα μου πείτε, είναι εύκολη η πρόσβαση στις βιβλιοθήκες. Όχι τόσο πολύ, τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί η κατάσταση, οι περισσότεροι δήμοι κάνουν προσπάθειες εκεί που θα μπορούσε να έχει γίνει μια ουσιαστική δουλειά βέβαια είναι στο σχολείο και στις σχολικές βιβλιοθήκες καλές δημοτικέ βιβλιοθήκες πολύ καλές και πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες δεν αφιβάλλει κανένας αλλά ε, πιστεύω ότι πραγματική δουλειά θα μπορούσε να γίνει στις ε, σχολικές βιλιοθήκες Thank <laughs> you. Και όπως πολύ σωστά μου επισημένουν και στο chat οι βιβλιοθήκες δεν φτάνε να υπάρχουν και να επισβάσουμε πριν να είναι και μέρες. έτσι αυτό είναι ένα θέμα καθώς τις περισσότερες βιβλιοθήκες όντως υπάρχει ένα πρόβλημα δεν μπορεί να βρει κανείς εύκολα τα τελευταίες κλουφορίες. Εντάξει, αν θες να διαβάσεις το βιβλίο του που κυκλοφορεί πιστεύω ναι θα πρέπει να πληρώσεις και αυτό ισχύει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό έτσι και δεν υπάρχει διαφορά. Ε, τώρα να συνεχίσω λίγο με το θέμα με τι βιβλιοθήκης, όπως είπα και τα σχολεία. Στα σχολεία και θα μπορούσε να έχει γίνει ουσιαστική δουλειά. Και πολλοί φίλοι που το συζητάω πιστεύουν ότι εκεί χάνεται το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν στους εκπαιδευτικοί μας υπάρχουν και εκπαιδευτικοί σίγουρα θα υπάρχουν. Αλλά κυρίως προς τους φιλολόγους, ε, εγώ θα έλεγα το εξής ε, η διδασκαλία των, της νεοελληνικής να το πω έτσι, λογοτεχνίας ε, τι είναι να αποθύσει τον περισσότερο κόσμο το βιβλίο, ε, αντί να Προσπαθούμε να ευνοήσουμε την ανάγνωση κλπ. Καθώς, θυμάμαι εμεί στο σχολείο τουλάχιστον καθόμασταν πάνω από μία, όχι μία σελίδα, καθόμαστε πάνω από μία παράγραφο και την αναλύαμε, την αναλύαμε, την αναλύαμε. Ε, βρίσκαμε κάθε πιθανό γραμματικό, συντακτικό, πραγματολογικό, δεν ξέρω πώ τα λένε, φαινόμενο που υπάρχει. Ε, στο τέλο δεν ήθελα να το διαβάζω, δεν ήθελα να δω τι λέει παρακάτω ο συγγραφέα. Και αν βάλει και τη χρόνια μάστηγα τη εκπαίδευση στην Ελλάδα, την απομνημόνευση, ο άλλο ακούει βιβλίο και φεύγει μακριά τώρα. Πόσο να το κάνουμε, ε, Βέβαια. Τώρα, επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλο εκπομπή, να πω και κάτι ευχάριστο. Διαπίστωσα ότι ανάμεσα μα υπάρχει και συγγραφέα. Και δεν ξέρω πώ παρακολουθείτε την πολύ ωραία εκπομπή τη Ήλια στο μουσικό ρονοδρόμιο που ορισιάζονται ιστοριούλε. Λοιπόν, δύο από αυτέ τι ιστοριούλε του μέλου μα του Ρουφέα έχουν επιλεγεί να συγκαταληφθούν σε μία ανθολογία που ονομάζεται Θρήλη του Σύμπαντο νούμερο 3 και θα παρουσιαστούν στο Bad City το Σάββατο στι 5 Απριλίου. Ε, πιστεύω σε επόμενη εκπομπή θα έχουμε και περισσότερε πληροφορίε για αυτή την παρουσίαση, πάντως είναι πολύ ωραίο που βλέπω ότι όχι μόνο, και από ό,τι μου λένε τα παιδιά στο chat, ε, αρκετοί, όχι μόνο διαβάζουν και διαβάζουν συστηματικά, αλλά βλέπω ότι έχουμε και συγγραφείς και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ε, και κάτι άλλο που έχω διαπιστώσει από τα χρόνια που ασχολούμαι με το ίντερνετ, ότι γενικά ε, οι διαδρομέ των ανθρώπων που, να το πω, Ψάχνονται, που είναι λίγο ψαγμένοι, διασταυρώνονται. Είτε μέσω τη μουσική, είτε μέσω των βιβλίων, είτε μέσω άλλων δραστηριοτήτων. Βλέπω ανθρώπου οι οποίοι έχουν ένα ενδιαφέρον παραπάνω. Και μακάρι να ήμασταν όλοι έτσι. Επομένω, ένα τελευταίο τρεγουδάκι πριν να χαιρετήσουμε. Tell you, I tell you, the dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient Lord Heart. Believe. που μας φτάνει στο τέλος της. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε εδώ, συμμετείχατε στο chat, μας ακούσατε και όλους τους επισκέπτες του στο αθμό μας. Ε, σας παραδίδω το Δημήτρη και στις μουσικές διαδρομές του που ακολουθούν από εμένα. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή 7 με 8. Καλή Βελίνα. Εντάξει το μου, mm -hmm. χαρά. Κάστε. Σ' άκουσα. Κάθεσαι εκεί με Σου άρεσε πολύ. Mm -hmm. το παιδιά κοιτάξα, όλη την εκπομπή! Στην ελληνική, ωραία, η τελεφώνη μου δεν είναι πολύ τηλεφωνική, τι. Ήταν ωραία και πολύ ωραία τα που πολύ ωραία Μας άρεσε. Και το τηλέφωνο, ξανακτύψαμε, δεν ξέρω ποιο ήταν. Ε, ενώ με λέγει, Βελίνο Μα τη μια φορά. Ε, mm. η γιαγιά, δεν Εντάξει.